Η σκέψη και τη λίγη σκέψη. Αύριο δεν έχω επάγγελμα, έχω τρόγκρη. Και αν έχω πάρει 4-5 κιλά παραπάνω από σήμερα η όρεξη που πάει τότε. Επιστρέφω, ερωτώ με τα μάτια τι πρόκειται να γίνει, αλλά σηκώνει κάτι του όμω, χαμηλώνει το βλέμμα με κοιτά. Λέει, δεν νομίζω ότι ξεμένει από χρόνο. Σίγουρα δεν στηρίζω σε αρχή και δεν πατάμε σε νερό. Δεν ισχύει το χρολίσω, δεν υπάρχει κάτι πάνω από κάτι και συνεχίζουμε. Όμορφα, ομόρφα σκέφτομαι. Προχωράω, μπαίνουμε στον τρένο. Δεν είναι δυάνι δεν είναι φίλο πόλεμο στο αντίθετο. Παίρνω το μήνυμα, κατεβαίνω. Ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου, βάζω μια κασέτα εδρωμένη να παίξει. Σχολική μουσική και βαδίζω οδηγώντα μέσα σε σπίτι κλωρό. Τα τσιγάρα, το κέννη, οι άνθρωποι τριγύρω σβήνουν τη φωτιά. Γνωρίζω του γνωρίζω, χαϊδεύω τα μαλλιά του. Νιώθω τα χαμογελά του, γελάω με τα αστεία του. Mm. Συζητάω, χαμογελάω. Ανοίγει η παρένθεση. Τα ονόματά του σημαντικά γιατί τα θυμάμαι. Τα πρόσωπά του εξίσου σημαντικά γιατί τα συναντώ. Δεν κλείνω ποτέ. Ηρίζω με τα χνότα μου, εκείνη την ώρα, μια ώρα πριν φύγω και με κλείφουν δόντια σε σχήμα... <μίλυ> Επιστρέφω έξι ώρες πριν φύγω, τη στιγμή που έφτασα. Δύο κεφάλια αυτοκίνητο, δύο σκέψεις παχτές, ανήπαυτες για τους κατοίκους της περιοχής και για μένα. Τρίτο πρόσωπο καταφράνει. Αυτή η στιγμή ήταν για όλα. Ακόμα και αντικαταβ... <μ... μ>... Κατάλαβα αργά έως τώρα, θα σε δω. Μπήκα στο αμάξι, δεν να αλλάξω Πρόλαβα να κλειδώσει να περιμένω 10 λεπτά να κατσιάσω το ποτό. Η πόρτα άνοιξε την εξωτερική για Υπήρχαν στο μπαλκόνι χαμόγελο, χαμόγελο. Ευχαριστώ, χαμόγελο.